Uh Τιμής εκείνους όπου στη ζωή των όρισαν και φυλάγουν θερμοπύλες. Ποτέ από το χρέος μη κινούντες. Δίκαιοι και ίσχυοι σ' όλε των πράξει, αλλά με λύπη κιόλας και ευσπλαχνία. Γενναίοι ο Σάκης είναι πλούσιοι και όταν είναι πτωχοί πάλις μικρών γενναίοι, πάλις συντρέχοντες όσο μπορούνε. Πάντοτε την αλήθεια ομιλούντες πλην χωρί μίσο για τους ψευδομένου. Και περισσότερη τιμή τους πρέπει όταν προβλέπουν και πολλοί προβλέπουν Πως ο εφιάλτης θα φανεί στο τέλος Και οι επιτέλους θα διαβούνε